Η μελανγχολία ή ταπίνως η κο εξομολόγος, γέροντας πρφυριὸς καθο Κάποια βραδιά είχαμε συγκεντρωθεί μια ομάδα μαζί με έναν αγιορίτη, νύχτωσε, ο καιρός ήταν ανταριασμένος και απειλητικός, όμως, κοντά στο γέροντα Πορφύριο και για όσους ακόμη δεν ήταν μαθημένοι στη σκοτεινή νύχτα της φύσης, δεν ταραζότανε η γαλήνη, ο γέροντας μιλούσε για τη διαφορά της ταπεινοφροσύνης από το πλέγμα της κατωτερότητας, ο ταπεινός, έλεγε, Δεν είναι μια προσωπικότή τα Έχει συνείδηση της κατάστασης του, αλλά δεν έχει χάσει το κέντρο της προσωπικότητας του. Ξέρει την αμαρτωλότητα του, την μικρότητα του και δέχεται τις παρατηρήσεις του πνευματικού του, των αδέλφων του. Λείπατε, αλλά δεν απελπίζεται, φλύβεται, αλλά δεν εξουφενώνεται και δεν οργίζεται. Ο κυριευμένος από το πλέγμα της κατωτερότητας, εξωτερικά και στην αρχή, με τον τάπο. Αν όμως, λίγο τον φύξεις ή και τον συμβουλεύσεις, τότε το αρρωστημένο εγώ εξανίσταται, ταράζεται, χάνει και αιτή τη λίγη ειρήνη που έχει, το ίδιο, έλεγε, συμβαίνει και με τον παθολογικά μελαγχολικός σε σχέση με το μετανοούντα αμαρτώλο. Ο μελαγχολικός περιστρέφεται και ασχολείται με τον εαυτό του και μόνο, τέλεια, ο αμαρτώλος που μετανοεί και εξομολογείται, βγαίνει από τον εαυτό του, αυτό το μεγάλο έχει η πίστη μας, τον εξομολόγο, τον πνευματικό, έτσι και το πιστογέροντα, και έλαβες τη συγχωρήση, μη γυρνάς πίσω, αυτό το τονίζε πολύ, να μην ξαναγυρνά κανείς προηγούμενα, αλλά να προχωρά, Πόσους εχμαλωτισμένους στη μαύρη χώρα της απελπισίας δεν είχε σώσει την έσχατη ώρα τραβώντας τους με τη δύναμη της τους το Θεό.